είχοντας στο νου μου πάντα το χάρτη με το που έφτασα άνοιξα τα κουφώματα σε στυλ ευθείς εξ αρχής και τα λεπτά κύλησαν από τότε με την υποψία με στην ανυπαρξία φωτός το φεγγάρι δεν ήταν ισχυρό σημείο αναφορά στην εποχή εκείνη και εξακολουθεί να μην είναι τώρα πέφευκα 10 μέρες είχα ένα πλάνο στο μυαλό μου ένα χάρτη με τα σημεία που θα μπορούσε να περάσει κάθε φορά που πήγαινα να πε... κάθε φορά που έφτανα να περάσω Κάθε φορά που έφτανα κοντά σε ένα από αυτά, έστριβά, άλλαζα δρόμο και νόμιζα ότι άλλαζα ζωή. Ό,τι θα μπορούσε να ταυτιστεί με εκείνη, συμπόλυζε πισωγύρισμα. Ήθελα να απεμπολίσω τα σημάδια που μου έκαναν άνθρωπο τον προηγούμενο καιρό. Ακούστηκε το τραγούδι, η αυτοκίνητο πλησίαζε, ο δρόμο άδειο μεσημέρι περίμενα. Οι ήχοι έχουν το προνόμιο να δημιουργούν συναισθήματα τύπου πάνω σε φθηνόφοβου ρόλου του διατηρούν ανθρωπάκια. Τελικά ήταν γνώριμος τόσο ο ήχος όσο και ο στίχος. δεν οδηγούσε εκείνη, ίσως μία από στο παρελθόν να ήταν πάλι. Δεν την είδα. Γύρισα...